Λένε πως ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κοιμόταν με τα άπαντα όσα υπήρχαν εν πάση περιπτώσει όσα είχαν διασωθεί του Αριστοφάνη κάτω από το μαξιλάρι του εάν υποθέσουμε ότι είχε μαξιλάρι Το βέβαιο είναι πως αυτός ο θρύλος αποτυπώνει μια φιλολογική αλήθεια ότι ο Αριστοφάνης είχε παράξενα καλή τύχη μέσα στο θεοκρατούμενο Βυζάντιο ενώ η δική μας μεταπουριτανική προσέγγιση θα φανταζόταν το αντίθετο. Ότι αυτό το κύμα χλεβασμού κάθε ιερότητος και το συνοδευτικό κύμα βομολοχιών θα προσέκρουαν στο σιδηρούν τείχος της θεοσέβειας των Βυζαντίνων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε βαθύτερα και όπως έχουμε ξαναπεί να επανασυνδέσουμε μες στο νου μας το ιερό και το βέβυλο, το κομικό και το κατανικτικό, Να φανταστούμε ότι αυτό το νόμισμα κυκλοφορεί μόνον επειδή είναι καλά χαραγμένες και οι δύο του. Και ένας καλός τρόπος για να το αντιληφθούμε αυτό είναι να βγούμε τελείως φαινομενικά όμως μόνο από το πλαίσιο της υμνογραφίας, το πλαίσιο της λειτουργίας και να πάμε φαινομενικά επαναλαμβάνω στους αντίποδες. Εκεί πέρα που εξελίσσεται υπόγεια για αιώνες το λαϊκό ιδίωμα και ένα είδος λαϊκής ποιήσης μέχρι που κάποια στιγμή σπάει την κρούστα και εμφανίζεται στο προσκήνιο, σιγά σιγά ραγίζοντάς την από τον 9ο αιώνα. Το 12ο αιώνα έχουμε πια ένα καταγεγραμμένο σώμα τέτοιας λαϊκής ποιήσης σε διάφορες εκδοχές, από τις οποίες ελπίζω ότι θα... Δούμε αρκετέ σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές. Διάσημη εκδοχή είναι τα πτωχοπροδρομικά. Μια ομάδα κομικών τραγουδιών, γραμμένων σε 15 σύλλαβο, τα οποία χρεώνονται όλα μαζί, είτε αλήθεια ναυτό, είτε ψέματα, στη φιγούρα του Θεόδωρου Πρόδρομου, ενός εγγράμματου λογιώτατου ποιητή, ο οποίος όμως σε λαϊκό ιδίωμα διεκτραγωδεί τη μοίρα ενός αυλικού διανοούμενου πάνφτωχου, όταν δεν στρέφει κατά πάνω του τα φώτα της η βασιλεία. Και βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το κατεβατό απογκρίνιες, αφουμειώνονται πάρα πολλά κοινωνικά στοιχεία. Στην περίμετρο αυτής της κατηγορίας των πτωχοπροδρομικών, μπορούμε να βρούμε άσματα, όπως αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, το άσμα του Πέτρου, του Ζηφωμούστου, καθαρά κομικά, το εν λόγω είναι το άσμα ενός σουρωμένου, ο οποίος υμνεί το κρασί, χρησιμοποιώντας όλες τις υπερβολές της ρητορική και όλες τις αριστοφανικές χοντροκοπιές, για να το υμνήσει. Το πολύ ενδιαφέρον όμως είναι, ότι ο συνειρμός, τον οποίον αξιοποιεί το κομικό για να λειτουργήσει, είναι φυσικά ο ευχαριστιακός συνειρμός. Είναι ο ενκαναγάμο. Είναι ο νηφίο που προσέρχεται σε ένα είδος κομικού μυστικού δείπνου, όπου δεν τον ενδιαφέρει καν ο Άρτος, τον ενδιαφέρει ο Ίνός μόνον, και αυτό σε ακραίε ποσότητες. Αυτό μας λέει κάτι για τη βαθύτερη υπόσταση της κομμωδίας γενικά. να υξεύρεται, μικρήτε και μεγάλη. Ο μεθιστή εξύπνησε, τρίβει του οφθαλμούς του, κίτρινονίδεν ουρανών γεμάτων πεταλούδα, με το πηγούνιτε μετρά, φυσα και αναχασμάτε. Όσοι είδε και τον ήλιον, φιλοσοφεί και λέγε. Ερωτικό ονόμασε ήλιον την γυναίκα. Ίκουσα την μουρία του και θέλω να εμέσω. Και πάντα πάλι μέμφεται ο μεθυστής και λέγει Ο πίνασμένος χάσκοντας την πίταν εν θυμάται Ο μιλονάς των μήλων του Ο γεωργός ταλώνην Ο τη τύμπανων και άλλος των τροχών του Προπάντων δε ο πιστικός το τυρωμίζει θρόν του Ο δε μαυροκατζίβελος το γυροκό του Εγώ δε το επιθυμώ θέλω να τα Ας με ο λαός Α μ' αποκεφαλίσει, εγώ γαρ την αλήθεια. Θέλω να μαρτυρήσω. Είδε βουτζίων κριτικών γεμάτων το τυμπάνιν. Ο έκλαμπρο ο ήλιο πολλά του ομοιάζει. Και βλέποντα τον ήλιον ότι εστί μεγάλο, ο ήκουσα πλατύτερο παρά της γη στο πλάτο, και δέω με τον κύριο να τον μετατοπίσει. Χριστέ μου να εγένετο βουτζί αντί ηλίου, προ την ευρυχωρία του να είχε και το βάθο και να τον ολογέματων καλών κρασίν ακράτων. Και πάλι να εγένετο ο ουρανό καράβιν και ενεφέλε εφέλαι άρμενον, το φεγγάριν, καραβοκύρις άνεμοι και ναύτες οι αστέρε, και να τους έκρου εσυσμός, και να πέφταν οι πύροι, ο βούτζο να ευρώντιζε, και να στραπτεν κούπα, και να ποταμοφόριζεν ο άδολος ο ίνος, και να ήλθεν εις το στόμα μου η άβησος εκείνη. Αν τύχει και γέμιζεν ο στόμαχός μου οδόλειος, και η πτωχή κοιλία μου να θέλεν κυματίσει, και θά ως ώστε να Το πάλε μου ο Μωυσής, εξήντα Εβραίου Εβραίους ελυτρώσατο δουλείας Αιγυπτίων, και ίδωρ του τον ήτησαν, και ίνιξε την πέτραν. Δώδεκα βρύσες έρευσαν, πλήν δε, κρασίν ουκήτων. Κρασίν δε να ζητούσασι ποσό σου και τολμούσαν. Λυπείτε η καρδία μου εις τόσυν αγνωσίαν, το πόσου και τολμήσασιν κρασίων του εντύσε. Των λόγων ουκέ πλήρωσα ήλθον εις αθυμίαν. Εστέγνωσαν τα χείλη μου. Η γλώσσα μου εξειράνθη. Όμως από την λύπη μου ήλθον η Ιδού, Χριστέ, ψυχοραγώ, και καν ασεκινώνουν, και καν αμεναμάτιζαν καν ένα πιθαράκιν, καθώς περτά ευλόγησες άλλωτες εις των γάμων. Πιθάρι μου γλυκύτατον, λιθάριν λιχνητάριν, πιθάριν μου εκλαμπρότατον, καλός ιστορισμένο, της λύπης η και της χαράς η δόξα, αυθεντικόν το σχήμα σου, φιλόσοφο συγγνώμη, Καλός σε πλάστη εξ αρχής εις χρώμα του ροδίου, ως γούν το ρόδιον δροσερόν κόκκινο και γέμει την γλυκύτητα των δρόσεων του λαιμούν. Εις το μόνον με λυπείς πως ού κλίμα να υπερβείς τα υψηλά τα αραράτ τα όρη. Εγώ δε αποστρέφομαι πάσαν πολυφαγίαν. Το δε κρασίν ορέγομαι ταχα διαναψάλλω το μέλι πλατιστόμαχων και ομφαλοανίκτης, το γάλα τυμπανόκυλων και στρόφος των εντέρων, το δέα κράτων το κρασίν, τροφή, αθανασία. Και βασιλεύει το βουτζίν εις όλα τα αγγεία, πάντοτε φορεί βασιλικού στεφάνους. Ο Σολομών το έστεψεν, ο θαυμαστός εκείνος. Λοιπόν, και των παράδεισων δίχως κρασίν μισότων. Αν τρώγω, Θέλω να διψώ. Τις η μου. Αλλά και ο παράδεισος εκείνος τον ακούεις, τέσσερα έχει ποταμούς μεγάλους θαυμασίους. Αν ήσαν και οι τέσσερες κρασίν, όσεν θυμούμε, ο εις αρκεί με πρόγευμα, μόνον μην τύχει φίλος. Ο δεύτερος εις γεύμα μου, κι εις ο τρίτος, αρκεί με και ο τέταρτος, εις πτωχικών μου δείπνων». Τα πάλε, Ελέαν την καλόκαρπον, θαυμάζου οι πάντε. Αλλούν ει όλα τα φυτά το κλίμα βασιλεύει. Ο μούστο ολοζώντανο πηδάκι ακοντοβύχει. Το δε ελάθην των πτωχών κοίτα τα ποθαμένων. Και του νεκρούς εξανιστά ο εύο μα και τους αρρώστους ο καλός εις δύναμινε γύρι. Ανέβρο, τζίπουρον γιν, σκύπτο, μυρίζω μέτω, και η ευωδία του νικά των μόσχων της Συρίας. Ο άρτος ουκ εφραίνει μόνον το κρασοβόλιν, και το λαγομαγείρευμα το λέγουσιν κρασάτο. Κρασίν μου δοκιμότατον εις πάσαν ιατρείαν, το νέον η θηριακή, το αίμα των γερόντων, Κινείς τα ούρα συνεχώς, εφραίνεις την καρδίαν, αναβιβάζεις πνεύματα, τους οφθαλμούς ανδρίζεις. Εκ των Αγίων γάρ πολύ λέγονται μυροβρίτε, εγώ δε χάριν ήθελα να γίνω κρασοβρίτης. Σε τον Επί... Φρύτω λοιπόν ο ταπεινό όταν το διηγούμε. Τι τα πολλάσι προς λαλό και περισάσι λέγω, ανέπινον οι άγγελοι κρασίν ως περιμένα και να εκάθιζα ομού μετά των αρχαγγέλων εις εκατόν νυχθήμερα ήθελα τους μεθύσει. Άκουσον την αλήθειαν πόσον κρασίν φοβούμε; Αν τὸν αργυρόκουπα ο τον βλέπεις, να με τον εγεμίζασιν άσπρον κρασίν ακράτων, να με έλεγαν δευτέρωσε, και πρόσεχε μην πτήσεις ήθελα πει ότι σώνυμαι φοβούμαι μη μεθύσω λοιπόν από τις δίψεις μου εισθένησα μεγάλος Τον ρούφων είχα ιατρών και των κρασοπινάκιν εκείνους όπου γέννησε ο γέρον φιλομούστης. κρασίν μελούσαν παρευθείς και η βρέθην και την λαμπράν την Κυριακίν όνειρον είδα ξέναν φόρεμαν είχα τον ασκών. Καπάσι μισοβούτζιν, σκούφιαν αργυρόκουπαν και κάλτζα στα σκανάτα. καλήγια πασχαλιάτικα ωραία πετζοφλάσκας, τζιπουρομάγκανον καλόν ωραίον δεκανίκιν. Νεκ την κλίνιν έπισα λινών, και κανατάν την σκάφιν, πισάσκιν το προσκέφαλον εγκόλπιν πιθαράκιν. Φροντίε γένετο φρυχτή, ο ουρανός σεράγι, οι καταράκτε έρευσαν άσπρον κρασίνα κράτων. Πάλιν εμετευρώντισεν, η γη διχώς εράγει. Κάθαρο γλυκοπίπερος ανέβαινε ο μούστο. το στόμα μου ανέλεβεν εκ το μέλι. Εχείρες μου εγέμισαν από της γη στην σκάφην και από την γλυκύτητα την περισσύν του μούστου η Μέλισσα με έδακεν απέσω στην γλώσσα Ο φόβος με εξύπνησε, όμως ακροτρεβλίζω. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.